Κυρίες και κύριοι καλό σας μεσημέρι Σας ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη για... γιατί δεν βγαίνει η φωνή σήμερα με τίποτα Το πνεύμα πρόθυμων αλλά η φωνή ασθενής Καλό μεσημέρι να είστε καλά όπου κι αν είστε όπου κι αν βρίσκεστε Είναι Σάββατο, είναι 19 Ιανουαρίου Ο Γιωργάκης ο Τσελίκας θα είναι μαζί μου σήμερα Θα είναι εδώ οδηγός, συνοδοιπόρος σε όλη αυτή τη uh, διαδρομή Πάρα πολλές ειδήσει, Όπως επίσης Πα... Και αυτό το άλλο Γιώργο Το άρθρο 86 του συντάγματο. Δε, δεν δικάζονται οι πολιτικοί Όπως οι πολίτες Όχι βέβαια, είναι στο απειρόβλητο Φοβερό Δεν μπορούσανε και οι Φυσικά. 300 και να μπουνε μέσα Προχθές ήταν μαζεμένοι 300 και δεν ήτανε Και να μπουν μέσα και να πούνε εμει αυτή τη στιγμή αποφασίζουμε να δικαζόμαστε όπω δικάζονται όλοι οι πολίτε. Δεν του συμφέρει Γιώργο. Αυτό είναι πασίδιλο. Δεν τους συμφέρει. Πώ θα κάνουν παραβατικότητα και διάφορα ρελτζερμούλη. Δεν συμφέρει. Και ο απλό οίδε, όπω προηγούμενα, για ένα χιλιάρι και οτιδήποτε άλλο κάνει, πάει μέσα. Λοιπόν, να τιμωρείται και ο απλό πολίτη, όπω τιμωρείται ο απλός πολίτη, να τιμωρείται και ο βουλευτής. Δη Αυτή η ασυλία <σχελίδευτε> καπηλεύονται. Να, να δικάζεται ο πολιτικό, ο βουλευτή κλπ. Όπω ο απλό πολίτη. Δηλαδή, για παράδειγμα, ακού. Να έρθει η ασυλία του Τάδε που πήρε μπροστά μια γριά και την παρέσαιρε και την κίνησε στο νοσοκομείο. Ναι. Και ρωτάνε τι είναι, Τη βουλή. Όχι. Αν συμβεί σε έναν απλό πολίτη. Θα πάει, αδίκημα. θα πάει σε αγγελέα. Έτσι. Αυτά... Και αυτό φοβάται η αικασία. Και αυτά τα φωνάζει ο καθηγητή, ο Γιώργο ο Γιώργη. <Και> τα φωνάζει καιρό, ο καθηγητή πολιτική <Και> επιστήμη. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά. Κύριε Κότο Γιώργη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι... Έκλεισε ο λαιμό, δεν δε βγαίνει τίποτα. Ε, κύριε Καθηγητά, ακούω κάθε φορά από τους πολιτικούς να λένε πρέπει να έρθει η αναθεώρηση του Συντάγματος, για να πόσα άρθρα έχουν παρεμβιαστεί από το Σύνταγμα, κύριε Κοτοχιώργη μου. Είναι αφου... το, ναι. το, το Σύνταγμα ένα κουρελόχαρτο, κύριε Αφιά. Αν πιάσουμε ένα προς ένα τα άρθρα του συντάγματο που αφορούν το πολιτικό σύστημα, δηλαδή ναι. το μείζον ζήτημα τη λειτουργία του πολιτεύματο, δεν ναι. να εφαρμόζεται κανένα, διότι παραβιάζονται από τα ίδια τα κόμματα. Μάλιστα. Ε, ανέφερα και στην εκπομπή σας, πολλές περιπτώσεις θα μπορούσα να παριθμίσω άπειρες. Θεωρούν αυτονόητο ότι μπορούν να παραδιάζουν το σύνταγμα, αλλά δεν θεωρούν αυτονόητο ότι πρέπει να αλλάξουν πολιτικές, που να μην καταστρέφουν την κοινωνία για την οποία έχει ομολογηθεί βεβαίως ότι είναι υπεύθυνη και δεν εννοούν με πρόσχημα το τηλεγόμενη πολιτική και ευθύνη να υπαχθούν στη δικαιοσύνη όπως κάθε πολίτη ε, θα έχετε προσέξει πως οδύρονται οι συνταγματολόγοι και οι ναι, πολιτικοί ναι, βεβαίως ναι, ναι. Ε, όταν ε, θέτω ε, για να προκαλέσω πρέπει να πω ε, το ζήτημα της αναστολής του άρθρου 86 που είναι η κεντρική αιτία της καταστροφής Συστό. δηλαδή του τρόπου που πολιτεύονται και διασφαλίζεται η ασυλία τους ε, σε ό,τι κάνουν ε, βεβαίως και δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα η σχετική διαδικασία αλλά αυτό είναι το πρόβλημα δηλαδή εάν εξεγερθεί η κοινωνία και έχουμε ένα νέο ε, επαναστατικό κίνημα όπως τα παλιά θα αντιτείνουν στην κοινωνία οι κύριοι αυτοί ότι η επαναστατική διαδικασία δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα συνεπώς εμένουν στο να μην αναθεωρήσουν το Σύνταγμα. Ε, θέτω το πολύ απλό ερώτημα βεβαίως γιατί ε, και θα σας πω την αιτιολογία του γιατί ε, συνηθίζουμε να διερωτόμαστε μα αφού το, ελά, το έλασον δεν το κάνουν θα κάνουν το μείζον μα έτσι ξεκινώνεται η επιχειρηματολογία τους ε, σε σχέση με τις πολιτικές που ακολουθούν και βεβαίω ε, για ό,τι έχει να κάνει με την ενδιανή πολιτεία τους. Να συμφωνήσουμε λοιπόν... Επίσης έχετε πει δύο θητίες. Θέλεις να γίνεις βουλευτής μάλιστα. Δύο τετραετίες φτάνουνε. Ναι. Πένεις και με μετά. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει σημασία κύριε Αφιά. Ναι, ναι. Επίσης, εάν οι άνθρωποι που είναι σε μια θέση ευθύνης ναι. υπόκεινται σε έλεγχο. Μάλιστα. Ε, εάν όποιος δεν υπόκειται σε έλεγχο και έχει να διαχειριστεί μίζωνα ζητήματα και μεγάλους προϋπολογισμούς είναι φυσικό να γίνει αλαζόνας, να αλλοτριωθεί στη λογική της λειτουργίας του Έτσι. και να καταχραστεί τη θέση του. Σωστό. Είναι δυνατόν να μιλάμε mm. για σύνταγμα ε, όταν το πρόβλημα είναι να σωθεί η χώρα, είναι δυνατόν να μην ομολογούμε αυτό το οποίο ξέρουμε όλοι, δηλαδή ότι η χώρα έχει καταστραφεί και μάλιστα διαχειρός της πολιτικής τάξη επειδή ακριβώς το πολιτικό σύστημα του το επιτρέπει. Η χώρα αυτή τη στιγμή διάγει τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της. Τι θα διασώσουμε, το σύνταγμα που προστατεύει την καταστροφή, τη λειτουργία της καταστροφής ή η χώρα... Γι' αυτό και όπως ξέρετε έχω επανειλημμένα προτείνει ε, γιατί ευελπιστούσα ότι ε, στο παρελθόν ότι θα αντιλαμβανόταν πως η δική τους θέση διασώζεται έτσι να ε, προβούν σε μια σειρά ενέργειες οι οποίες στο πλαίσιο του συντάγματος θα αποκαθιστούν την ομιμότητα. Παραδείγματος χάρη να καταργήσουν να ξαναφτιάξουν εξυπαρχής το νόμο περιεθύνσης υπουργών, τον κανονισμό της Βουλής. Μάλιστα να πάψουν να καταχρώνται κατά συρροή το ζήτημα της ασυλίας που οτιδήποτε και να κάνει ο πολιτικός τον ιδιωτικό του βίο δεν επιτρέπουν την προσαγωγή τους στη δικαιοσύνη. Να παρετηθούν κάνοντας διαβιβαστικό απλώς από το ζήτημα των εξεταστικών δεν είναι νοητό ο πολιτικός. Είδαμε το χάλι προχθές στη Βουλή δεν είναι δυνατόν να γίνεται ένα κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα αντικείμενο μικροκομματικής αντιπαράθεσης για να πληγεί ο αντίπαλος αντί να ε, έχει ως πρόσημο το δημόσιο συμφέρον. Να πούμε ότι και η ίδια η παραγραφή μπορεί να διασωθεί παρά την καταχρηστική αυτή πρόνοια του συντάγματος. Για να μην πούμε ότι το ζήτημα της άσκησης των καθηκόντων τους, δηλαδή του, δηλαδή του, του τι κάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι κατεξοχήν ζήτημα που πρέπει να υπάγεται στη δικαιοσύνη. Αυτά μπορούν να γίνουν στο πλαίσιο του παρόντο συντάγματος, χωρίς Μάλιστα. να φυγεί το άρθρο 86. Γιατί θα μου πείτε, αφού δεν κάνουν αυτά που είναι λιγότερα, θα αναστείλουν το άρθρο 86. Mm -hmm. Μα, ακριβώς όπως είπα πριν, θέλω να δείξω το μέγεθος της υποκρισίας και το πού πηγαίνουμε. Είμαστε σε καθεστώς εκτάκτων συνθήκων. Εάν ομόφωνα η Βουλή δεν διαπράξει αυτή τη στιγμή, δεν αποφασίσει την να κάνει την επανάστασή της δηλαδή να αποκαταστήσει το αίσθημα δικαίου και την νομιμότητα είναι βέβαιο ότι η μεν χώρα θα χαθεί ή πριν χαθεί η χώρα θα έχουμε ε, ε, εξελίξεις από την πλευρά της κοινωνίας οι οποίες θα τους εκπλήξουν δηλαδή αυτό που υποκρινόμενοι λένε ότι δεν μπορεί να γίνει θα δούμε να τους αναγκάζει η κοινωνία να το κάνουν και... Γιατί χωρι περαιτέρω έκθεση της κοινωνίας τη λογική των αγορών επειδή οι ίδιοι αυτοί κύριοι θέλουν να διασώσουν αυτά τα κεκτημένα τα οποία τους διασφαλίζουν την αυτονομία και ό,τι προνόμιο έχουν Μάλιστα. στα mm. χέρια τους. Κύριε καθηγητά, είστε ε... Ε... Α, απλά να συμπληρώσω κάτι εγώ. Λέει, ο καθηγητή λέει το πολύ, πολύ απλό. Όπως το αυτονόητο λέει. Όπω δικάζει το ΕΛΕΝ, να δικάζει ο, ο πολιτικό. Και εγώ πιστεύω mm. ότι υπάρχει μια λέξη mm. που τη λέω πάντα. Είναι το σημείο τήξη συνείδηση του καθενό. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Σωστό. Δηλαδή, ναι και Αλλά δεν υπάρχει, Γιώργο, το σημείο τήξη συνείδηση που μπορεί εύκολα να πέσει στην παραβατικότητα Έτσι. και να μπορέσει να κάνει πράγματα που εσύ θέλει να τα κάνει συνειδητά. Κύριε καθηγητά, σα ευχαριστούμε θερμά. Μπορώ να κάτι σε αυτό, ε, πρέπει να ξέρουμε ότι οι κοινωνίες που αφέθηκαν στη συνείδηση ενός εκάστου για να λειτουργήσουν με όρους δημοσίου συμφέροντος χάθηκαν. Μάλιστα. Πρέπει να υπάρχει το πολιτικό σύστημα που θα αναγκάζει και αυτόν ο οποίος δεν θέλει αλλά που θα διασφαλίζει και αυτόν που είναι αδύναμος για να το πράξει να εναρμονίζονται με το δημόσιο συμφέρον. Το ατομικό δεν είναι υπεράνω του συλλογικού. Mm -hmm. Η συνείδηση πρέπει να λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο του συστήματος και όχι κατά παραφθοράν του και την υπέρβασή του. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από την καλή προαίρεση ενός εκάστου. Αναρχία. Ζούμε σε ένα συντεταγμένο πολιτιακό σύστημα που ο καθένας οφείλει να πράξει αυτό το οποίο προβλέπεται από την πολιτεία και από την Μάλιστα. κοινωνική Μ. ζωή. Είστε απόλυτα σαφείς. Κύριε Καθηγητά καλό μεσημέρι. Επίση και για σα, Ευχαριστώ.